Στο κεφάλαιο Β, σελίδα 6, στίχη 1-12, η προσκύνηση των μάγων. 1. Όταν δε ο Ιησούς εγεννήθη στην Βιθλαιέμ της Ιουδαίας κατά τα σημέρας του βασιλαίου Σιρόδου, ιδού, σοφή και αστρολόγοι από τα μέρη τη Ανατολής ήλθαν εις Ιεροσόλυμα, 2 και είπαν «Πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων που τώρα τελευταίο σε γεννήθη» Διότι είδαμε τον αστέρα του την ώρα που με την ανατολή του έβιβεν ήδη στην διατηγέννηση του νέου βασιλέως και ήρθαμε να τον προσκινήσουμε. 3. Όταν όμω ο βασιλεύς Ιρόδη οίκουσε τον λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη, μήπω ο νέο βασιλεύ γίνεται αντιζήλό του. Συγχρόνω όμω εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλε τι πόλει των Ιερουσαλήμων, επειδή εφοβήθησαν μήπω η στενοχωρία του σκληρού Ιρόδου ξεσπάσει αυτού. 4. Κι αφού εμάζευσεν ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού που εθερούν το γνώστε και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτού εις ποιον μέρος σύμφωνα με τα προφητείας έπρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ. 5. Αυτοί δεν του είπαν. Γεννάτε στην Βιθλέμ της Ιουδαίας διότι έτσι έχει γραφεί από τον Θεόν διαμέου του προφήτου Μιχαίου. 6. Και Σίβιθ που περιλαμβάνεσαι στην χώρα τη φυλή του Ιούδα, μολονότι ότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμω καθόλου η πλέον από τι πρωτευούσε πόλει που ηγεμονεύουν στην χώρα τη φυλή του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από Σένα θα βγει άρχον ο οποίο θα ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ. 7. Τότε ο Ρώδει, αφού κρυφίωσε, κάλεσε του μάγου, εξακρίβωσαν από αυτού τον χρόνο αφότου του το άστρον όκτω. Κι αφού τους οδήγησε να μεταβούν στην Βηθλέμ, είπε «Πηγαίνετε εκεί και εξετάστε με πάσα ανακρίβεια για το πεδίο. Όταν δε έβρετε, φέρετε μου είδη συνδιανέλθω και εγώ εις Βηθλέμ να το προσκυνήσω». 9. Αυτοί δε αφού ήκουσαν τους λόγους αυτούς του βασιλέως έφυγον για τη Βηθλέμ και δου... Άστρων υπερφυσικών που έλαμπε και την ημέραν, όμοιων όμω προ εκείνο που είδαν απαρχή τη Ανατολή του, έπήγαιναν από αυτού, έω ότου ήλθε και στάθη επάνω από το σπίτι που το το Δέκα 10. Όταν δε είδαν τον αστέρα οι μάγοι, εχάρισαν πολύ μεγάλη χαράν, διότι είχαν πλέον ασφαλή οδηγόν. 11. Και αφού ήλθαν στο σπίτι, είδαν το παιδίον με τη μητέρα του Μαρίαν, και αφού έπεσαν κατά γης, το προσεκίνησαν και ανοίξαντε στα θησαυροφυλάκια τους του προσέφεραν δώρα χρυσών και από τα πολύτιμα αρωματικά της Αραβίας, Λίβανων και Σμύρναν. 12. Και αφού έλαβαν από τον Θεόν οδηγίαν ισονοιρών τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ιρόδιν, ανεχώρησαν από άλλον δρόμον στην πατρίδα τους.